Κύριες και κύριε, είμαστε πια στην ευχάριστη θέση να αναγκινόσουμε ότι η πιβέρνηση πατάει πάνω την σποντιλική στήλη της Ελλάδος. Η κυβέρνηση πατάει πάνω στην σπονδυλική στήλη της Ελλάδος. Και φορά με φορτώνει σε μένα, γιατί εγώ κάθε καλοκαίρι πάω στην εδίπσο για τη μέση μου. Έχω λουμπάγα. Έχω λουμπάγκα Η σαπφόνο ταρά. Η οποία έχει τα λουμπάγκα τη. Λουμπάγκα έχει και η Ελλάδα, γιατί όπω ακούσαμε από τον Πρωθυπουργό, η κυβέρνηση πατάει πάνω στη σπονδυλική στήλη. Πόσο να αντέξει αυτή η σπονδυλική στήλη τη χώρα, του λαού, έχει αντέξει πάρα πολλά και αντέχει συνεχώ. Και επιλέγει αυτού που θα πατήσουν γερά στη σπονδυλική στήλη. Αλλά η συγκεκριμένη κυβέρνηση να πατά πάνω είναι ένα θέμα, πρέπει να το δούμε. Και δεν ξέρω αν επαρκεί εδιψό για να μα κάνει καλά με τα λουμπάγκα και τη Νοταρά. Και τα υπόλοιπα ασπατάει όμω πάνω στη σπονδυλική στήλη, ασπατάει πάνω στα κεφάλια, πάνω στι πλάτε μα. Το καλό, όπω λέει και ο Χαρδαλιά, είναι ότι μπορεί να συμβαίνουν όλα αυτά, αλλά είναι αποτελεσματική. Όπω έχουμε κάνει μέχρι τώρα σε κάθε σήμα συναγερμού, ανταποκρινόμαστε με άμεσα αντανακλαστικά, λαμβάνοντα τα απαραίτητα μέτρα με αποκλειστικά υγειονομικά κριτήρια. Και γι' αυτό και σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη, θα μου επιτρέψετε να πω ότι έχουμε φανεί πιο προνοητικοί. Ευτυχώ και άρα και πιο αποτελεσματικοί. No, Θα μου επιτρέψετε να πω ότι έχουμε φανεί πιο προνοητικοί και άρα και πιο αποτελεσματικοί Θέλω να πάω να πάρω ένα ζευγάρι παπούτσια Τι κάνω σήμερα Έχει και ο Τα βάσανα του. Ακούσαμε λοιπόν από τον Χαρδαλιά να λέει για τον Χαρδαλιά ότι είναι προνοητικό και άρα αποτελεσματικό. Το συνηθίζουμε, το έχουμε συνηθίσει, το βλέπουμε συχνά, δηλαδή να βγαίνουν υπουργοί και μόνο αυτοί και βουλευτέ, αλλά κυρίω υπουργοί που είναι στο εκτελεστικό κομμάτι, στον εκτελεστικό βραχίωνα τη Νέα Δημοκρατία και να λένε ότι είναι πολύ αποτελεσματικοί. Και τα έχουν πάει πάρα πολύ καλά. Δεν το λέει κανένα άλλο αυτό, ούτε εντό ούτε εκτό τη χώρα, το λένε οι για του εαυτού του. Το είχαμε και σε παλιότερε κυβερνήσει, αλλά σε τέτοιο βαθμό νομίζω δεν το είχαμε συνηθίσει μάλλον για να το λένε αυτοί που γνωρίζουν τα πράγματα όπως ο Χαρδαλιάς ε, κάποιο δίκαιο θα έχουν ε, δεν, ε, θα έρθει ως επιβεβαίωση τώρα και η δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη στην συνέχεια αυτών που ακούσαμε από τον Χαρδαλιά για το παρόν του κράτους Στις πολλές κρίσεις που αντιμετώπισε αυτή η κυβέρνηση ένα πράγμα δεν ακούσαμε και αυτό είναι που είναι το κράτο. Το κράτος ήταν, είναι και θα είναι παρόν κάθε φορά που ο πολίτης το χρειάζεται. Γεια σου μ' τσοτάκι, γεια σουρε. Να μην πεθάνεις ποτέ, ρε φυλαράκι, ποτέ, ρε, ποτέ. Ό,τι θες όλα δεξιά να σου ήρθουν. Σκατά να πιάνεις, χρυσάφ να γίνεται, ρε μαλάκανε. Το κράτος ήταν, είναι και θα είναι παρόν κάθε φορά που ο πολίτης το χρειάζεται. Έχω λουμπάγκα. Θέλω να πάω να πάρω ένα ζευγάρι παπούτσια. Τι κάνω σήμερα. Ναι, έχουμε και τον άλλο που θέλει να πάρει τα ζευγάρι, το ζευγάρι, τα παπούτσια. Ακούσαμε τον Πρωθυπουργό της χώρας να λέει και αυτός για το κράτος του οποίου ηγείται ότι είναι παρόν όποτε ο πολίτη το χρειάζεται. Σήμερα ανοίξανε πρώτη φλευβάρη και καλομίνα, ανοίξανε τα γυμνάσια. Πάμε και τα λίκια, αλλά εδώ στην Αττική τα γυμνάσια. Πάμε να δούμε πώς το κράτος ήταν πα Να πάμε τώρα και στα μέτρα ασφαλεία. Γι' αυτό θα ρωτήσω το διευθυντή του σχολείου, τον κύριο Θαλασσινό. Καλημέρα, Καλημέρα σας καλη... Βλέπουμε στα θρανία δύο θέσει. Δεν μπορεί να κάθεται ένα ένα μαθητή. Επειδή ήμασταν κλειστά, τι έχουμε τοποθετήσει ένα δύο. Παρ' όλα αυτά και όταν θα έρθουν τα παιδιά, σε κάποια θρανία, σε κάποια θα κάθονται δύο παιδιά γιατί δεν χωράμε. Γεια σουρε, Μητσοτάκι, γεια σουρε. Να μην πεθάει ποτέ, ποτέ, ρε ποτέ, ποτέ. Σκατά να πιάει χρυσάφ να γίνεται, ρε μαλάκανε. Σε κάποια θρανία, σε κάποια. Πια θα κάθονται δύο παιδιά γιατί δεν χωράμε. Δεν χωράνε. Οπότε θα κάτσουν δύο-δύο σε μια απόσταση 30-40 εκατοστών. Κάτι που υποτίθεται σύμφωνα με του Τους του οποίου τους ακούει αυτή η κυβέρνηση, του επιστήμονε, τα διεθνή στάνταρ Δεν πρέπει να συμβαίνει να είναι ένα-ένα τα παιδάκια. Αλλά όμω εδώ στην Καλυθέα, στο Τάδε γυμνάσιο, φαντάζομαι και αλλού θα κάτσουν δύο-δύο γιατί το κράτο είναι παρών. Αυτό ακριβώ είναι το κράτο και είναι δίπλα ακριβώ. στα παιδάκια, στους μαθητές και σε όσους το έχουν ανάγκη. Έχει έρθει η ώρα είναι και πρώτη του μήνα να ακούσουμε μια αποκάλυψη. Θα σκάνω μια αποκάλυψη τώρα στον αέρα και θέλω να με λάβετε πολύ σοβαρά υπόψη. <Καιχναι> Εγώ ο Άδωρο το την <Καιχναι> Εγώ ο έχω το μη κάτι μπαίρνω Μπράβο παιδί μου Εγώ ο έχω το μη κάτι μπαίρνω Μπράβο παιδί μου Που σου να μη βασκαθείς Αυτή ήταν η Αποκάλυψη Σήμερα το πρωί έγινε Πρώτη του μήνα Καλά ξεκινήσαμε Δεν αλλάζει κάτι Σε σχέση με αυτά που λέμε για τον Άδων Γεωργιάδη Απολύτω τίποτα. Πολιτικά πάντα το κρίνουμε. Δεχόμαστε όλες τι αποκαλύψει που κάνει ο ίδιο, το ανακοίνωσε και με ιδιαίτερο τρόπο. Το καταγράφουμε και συνεχίζουμε. Πηγαίνει στα μαγαζιά. Ε, πηγαίνει στα μαγαζιά. Δεν πηγαίνει στα μαγαζιά ο άδονη, γιατί είναι κλειστά τα μαγαζιά. Και νιώθηκε κάπω όταν κλείνουν όπω θα ακούσουμε στη συνέχεια. Αλλά όμω, είναι τυχερό, είναι γουρλή ο άδονη. Δεν το έχετε καταλάβει ή δεν σα έχει απασχολήσει και ποτέ. Ε, έρχεται ο ίδιος να μιλήσει για τον εαυτό του Γεια σας καλημέρα κύριε Υπουργέ, καλό μήνα. τώρα μόλις μου έγραψε μια φίλη εδώ φίλη εδώ να σας πω και χαιρετίσματα άντε μου λέει χερούλι. ξεκινάει ο μήνας με Άδωνη Γεωργιάδη Είναι τύχε, Να ξέρετε <laughs> στα μαγαζιά <laughs> στα μαγαζιά <laughs> με φωνάζουν με φωνάζουν για σεφτέ <laughs> κάνω πάρα πολύ καλό σεφτέ <laughs> με πολύ <ποδίες. laughs> Είπε, δεν το ακούσαμε καλά, στα μαγαζιά με φωνάζουν για σε φταί ή στα μαγαζιά με φωνάζουν και φταί. Δεν ακούστηκε. Ε, βάλτε ό,τι θέλετε, αν το ακούσετε και το βάλτε μετά σε επανάληψη, πείτε μας και εμάς γιατί μιλούσαμε εδώ και δεν καταλάβαμε ακριβώς τι εννοούσε ο Υπουργός. Εδώ σε ε, βγήκε την Παρασκευή το βράδυ, Σάββατο πρωί, Κυριακή σε δύο κανάλια και σήμερα σε ένα. δηλαδή τέσσερις φορές το Σαββατοκυριακό και μία σήμερα με στιγμή, μία αυτή που πήραμε εμείς χαμπάρι το πρωί στο σκάι έχει βγει πέντε φορές μέσα σε τρεις μέρες γιατί είναι οι του είναι τα θέματά του και πρέπει να πει για τα μαγαζιά και ανοίγει τελικά μαγαζιά αλλά ανοίγει και πολύ special μαγαζιά Πρώτα απ' όλα να διευκρινήσω. Οι συνοδοί της, υπο... της νύφης, okay. οι ναι. συνοδές που το μαζί της την πρόβα ναι. και αυτές μπορούν να στέλνουν μήνυμα στο κατάστημα των νυφικών και να τους λέει ελάτε εντάδε ώρα μαζί με την νύφη δηλαδή. Ναι. Αυτό δεν είναι παράνομο, είναι νόμιμο. Αρκεί να τηρούνται το όλο το τετραγωνικό που μου περιγράψει. Άρα μπορεί να πάει η νύφη με τις συνοδές της για την πρόβα κανονικά. Ό,τι <ΣΣΣΣ> αγαπού την πρόβα παρονικά τώρα επειδή θέσατε το θέμα των δύο ώρων ειδικά για τα νηφικά Μάλιστα. θα δούμε τον κ. Σταμπουλίδη με το Πέρση εκπομπής πως θα βάλουμε στην κία μια διευκρίνηση ειδικά για τι πρόβες των νηφικών Σωστό. να το κάνουμε τερδάρα ωραίες να μην καμία νήφη ότι θα μείνει χωρί εμεί θέλουμε να γίνεται γάμπη όπως η ζωή να γεννούνται παιδιά, ah, θέλουμε να είμαι ευτυχισμένοι θέλουμε να γίνονται οικογένειες και θέλουμε να γίνουν τα εργασίες όπως και Έλια. τα κόρια καταστήματα να κάνουν το δουλειά τους Φεγγαράκι μου λαμπρό φέγγε μου να περπατώ να πηγαίνω στο σχολείο να μαθαίνω γράμματα γράμματα σπουδάω, του του δω τα πράγματα Ε, είναι ωραίο το σαξόφωνο από κάτω και από πάνω η φωνή του Άδων να λέει το φεγγαράκι μου λαμπρό. Δημιουργεί μια ατμόσφαιρα, το καταλαβαίνει ο καθένας. Εδώ τον ακούσαμε να μας λέει για τα καταστήματα που πάει η νύφη και κάνει πρόβα και φοράει τα νυφικά και θα δώσουν τέσσερις ώρες όπως είπε. Μεριμνά τις κυβερνήσεις να εδώ το κράτος είναι παρόν γιατί δεν προλαβαίνει η νύψη σε δύο θα προλάβει μαζί με τις ε, διπλανές εκεί τις συνοδούς που λέει οπότε η κυβέρνηση έχει σκύψει πάνω από τα θέματα του κόσμου τα πολύ σοβαρά τους γάμους και όλα τα υπόλοιπα και θα με και για αυτό το θέμα να χτυπήσουμε ξύλο να χτυπήσουμε ξύλο όλα πάνε πολύ καλά Να ζητήσω από και από όλου αυξημένη προσοχή, διότι την εμβολιασμοί έχουν ε, ξεκινήσει και προχωράνε με καλή ταχύτητα. Ισορροπούμε σε μια πολύ λεπτή ισορροπία προσπάθειας διαχείρισης τη πανδημία και έχουμε ευτυχώ να χτυπήσω ξύλο. Και έχουμε ευτυχώ να χτυπήσω ξύλο. Ακόμα από τα καλύτερα επιδημιολογικά δεδομένα στην Ευρώπη. Ευτυχώς να χτυπήσω ξύλο Παπα, παπακα Χωρίστε παιδί μου Κάποιος χτυπάει την πόρτα Ποιος, ποιος είναι Είμαι ο Κυριάκος Μισοτάκης. Το στείλες σε τσακίδια Ευτυχώς να χτυπήσω ξύλο Ποιος, ποιος είναι Είμαι ο Κυριάκος Μητσοτάκης Ο Μπακάλης δεν με παρατάτε με αυτό το ξόνου Τι ήθελε Έλα έξω να σου πει τι θέλει <Τι> Να χτυπήσουμε ξύλο πάνε όλα πάρα πολύ καλά Το λένε οι ίδιοι που ευθύνονται για το πάρα πολύ καλά Και είμαστε πιο αποτελεσματικοί και πιο προνοητικοί Όπως είπε και ο Χαρδαλιάς Και είμαστε πάντα παρόντες όπως είπε ο Πρωθυπουργός που χτύπησε το ξύλο Ε, θα πάμε τώρα στα τη Ευρώπη. Γιατί πάμε εδώ καλά στην Ελλάδα, αλλά δεν πάμε καλά στην Ευρώπη. Το καταλαβαίνει ο καθένα. Υπάρχει μια κρίση ταυτότητα. Μέχρι τα σενάρια λένε ότι μπορεί να παρετηθεί και η Ούρσουλα, η πρόεδρο τη Ευρώπη, με το πολύ ωραίο επίθετο. Ε, γιατί δεν τα έχει καταφέρει, λέει η Ευρώπη, σε σχέση με τα εμβόλια και με τι εταιρείε. Και οι εταιρείε είναι πάνω από την Ευρώπη και πάνω από την υγεία των λαών. Και πέφτουν κάποιοι από τα σύννεφα και διαπιστώνουν διάφορα. Και... Μα τα λένε και μας τώρα, μα πάντα έτσι ήταν, από την αρχή που φτιάχτηκε η Ευρώπη έτσι ήταν, δεν ενδιαφερότανε για τους λαούς, ακούγεται λίγο ομό και παράξενο στα αυτιά κάποιον, αλλά πέρα από τα λόγια, στα λόγια ναι, για τους λαούς ενδιαφερόταν στην πράξη και στη, στη δομή μέσα και στην ουσία, δεν φτιάχτηκε η Ευρώπη για να διευκολυνθούν οι λαοί, για να διευκολυνθούν οι πολυεθνικές, γι' αυτό φτιάχτηκε. Τώρα που απεδείχθη αυτό... πέφτουν όλοι από τα σύννεφα και ζητάνε αλλαγές. Έχει αποδειχθεί όμως εδώ στην Ελλάδα, το έχουμε δει και στην αρχή της κρίσης, όπου σώσαμε τις τράπεζες. Γιατί και οι τράπεζες υποτίθεται για το καλό της οικονομίας και του λαού υπάρχουν, αλλά φάνηκε ότι δεν ήταν ακριβώς έτσι. Και όταν κλονίστηκαν οι τράπεζες, ε, κατέρευσε το σύστημα και ήρθε ο λαός, το κράτος, Για να τη σώσει. Και όλοι αυτοί πιστεύουν στην ιδιωτική οικονομία, στην ελεύθερη οικονομία, δεν θέλουν άλλα συστήματα γιατί καταπιέζουν τα άλλα συστήματα. Υπήρχε ένα κράτο στα άλλα συστήματα που ήταν πάνω απ' όλα και έλεγχε τα πάντα. Και τώρα ζητάνε το κράτο να έρθει να επέμβει και στο θέμα των εμβολίων, όπω ζητήσανε το κράτο να επέμβει και στο θέμα των τραπεζών. Παλιότερα, ακούσαμε την Τόρα Πακογιάννη τι προηγούμενε μέρε που έπεσε από τα σύννεφα και ήταν πολύ δυσαρεστημένη. Βέρι, βέρι, χολοσκασμένοι που λέγαμε εμείς εδώ με όλα αυτά που συμβαίνουν στην Ευρώπη. Και θα ακούσουμε τώρα τον Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη, ο οποίος βγήκε υπέρμαχος της ελεύθερης οικονομίας και ζητάει να κρατικοποιηθούν οι εταιρείες, οι φαρμακοβιομηχανίες, οι πατέντες, τα φάρμακα και τα εμβόλια γενικώ. Ασκούμε τις πιέσει και ασκεί η Ευρώπη τις πιέσει προς τις εταιρείες σε όλα τα επίπεδα. Η απάντηση που έστειλε ο Στην επιστολή του Πρωθυπουργού και άλλων τριών Πρωθυπουργών ανοίγει ένα πολύ μεγάλο παράθυρο. Ανοίγει το παράθυρο της ουσιαστικής κατάσχεσης των ποσοτήτων. Και τη κατάσχεση και τη δραστηριότητα. Δηλαδή, Δεν Τι, σημα... νομίζω τι σημαίνει αυτό, αυτό κύριε Υπουργέ, τι σημαίνει αυτό. Αν φτάσουμε σε αυτό το ακραίο σημείο, τι σημαίνει αυτό, ότι θα μπορούσε να κάνει Ότι σημαίνει και μπορούμε. ότι ουσιαστικά την άμεση ευρωπαϊκοποίηση, για να μην πω κρατικοποίηση τη εγκατάσταση τη εταιρεία και της, την παροχή τη λειτουργία τη μόνο και μόνο για τον λογαριασμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση. μπορούμε να την βάλουμε. Είναι μια μέσο Όπω γίνεται και στα κράτη, που κάποια στιγμή μπορεί μια κρατική οντότητα, ένα κράτο να. Να πει εθνικοποιώ μια επιχείρηση, την εθνικοποιώ σήμερα και ε, από αύριο το πρωί δουλεύει για μένα. Έτσι λοιπόν ο Μιλτιάλης Βαρβιτσιώτης κάνει την πρόταση να ευρωπαϊκοποιήσουμε, εθνικοποιήσουμε, κρατικοποιήσουμε τις μεγάλες εταιρείες γιατί δεν κατάφεραν οι μεγάλες εταιρείες στην πολύ κρίσιμη στιγμή να δείξουν ενδιαφέρον για τις ανάγκες των λαών τη Ευρώπης Και κοιτάνε τι τσέπε του. Τα δισεκατομμύρια, αν όχι εκατομμύρια που σκοπεύουν να βγάλουν από όλη αυτή την υπόθεση. Με κάποιο τέτοιο τρόπο, με ανάλογο τρόπο, σώσαμε ή μάλλον σώζουμε και την Αιτζία. Φαντάζομαι, αν χρειαστεί, θα δώσουμε και άλλα εκατομμύρια. Είναι η ελεύθερη οικονομία που, όταν πάνε πολύ καλά τα πράγματα, θαυμάζουμε του ιδιοκτήτε που φτιάξαν αυτέ τι εταιρείε, την επιχειρηματικότητα, την ελευθερία που δίνει αυτό το σύστημα. Αλλά όταν κάτι στραβώσει και στραβώνει πολύ συχνά. τα τελευταία χρόνια έρχεται και ζητάνε όλοι από το κράτος να κάνει τα πάντα. Το ίδιο γίνεται και με την υγεία. Πολύ καλά τα ιδιωτικά νοσοκομεία, κρεβάτια, εξοπλισμός, 50 ευρώ για σπυρήνη στην πρώτη στη δεύτερη θέση ενώ την παίρνει έξω με, πολύ, με, ελάχιστα λεφτά, με ελάχιστα χρήματα. Όμως στα κρίσιμα το δημόσιο σύστημα υγείας θα έρθει και θα είναι αυτό που θα λύσει το θέμα. Ε, ωραία η ελεύθερη οικονομία, αλλά είναι μόνο για τη βιτρίνα. Και είναι μόνο για τα πολύ καλά και για τα πάρα πάρα πολύ εύκολα και για να θησαυρίζουν αυτοί που μιλάνε για αυτήν πάντα. Στα δύσκολα, στα ουσιαστικά, ζητάνε από το κράτο. Αλλά ποιο κράτο, πώ μπορεί αυτό το κράτο, έτσι όπω το έχουν καταντήσει, να λύσει και τι να πρωτοπρολάβει να λύσει. Το κράτο θα ήταν η λύση, αλλά όχι σε αυτό το σύστημα. Σε άλλο σύστημα, με άλλη αντίληψη και άλλη νοοτροπία. Θα μπορούσε όντω να λύσει κάτι ψύγματα που υπάρχουν στον πλανήτη έχουν αποδείξει ότι τα έχουν πάει άριστα. Στο συγκεκριμένο θέμα που είναι το κορυφαίο. Όπω η υγεία του λαού. Έλεγε πριν ο Κυριάκος Μητσοτάκης ότι πάει με πολύ καλή ταχύτητα ο εμβολιασμό στη χώρα. Πάρα πολύ καλή ταχύτητα. Το καταλαβαίνει ο καθένα. Βγαίνει και ο Κυκίλια τηλεφωνικά για να μα πει τι, θα, τι κάναμε μέσα στο Γενάρη. Το Γενάρη είχαμε πει θα κάνουμε 200.000 εμβόλια. Ναι. Ο προγραμματισμό, κάναμε 270.000 εμβόλια. Μάλιστα. Το πλεβάρι θα είναι τριπλάσιο αριθμό. Μάρτιο μεγαλύτερο. Και στο φούλι μηχανέ Απρίλιο, Μάιο, Ιούνιο. Έτσι ώστε να έχουμε μπορέσει να εμβολιάσουμε. Πολύ μεγάλο κομμάτι τη ελληνική κοινωνία. Το Γενάρη είχαμε πει θα κάνουμε 200.000 εμβόλια. Ναι. Ο προγραμματισμό: Κάναμε 270.000 εμβόλια. Μάλιστα. Μπράβο, είναι large. Είχαν πει 200.000 εμβόλια και κάναμε 270.000 εμβόλια. Το είπε Καμαρώνη στη φωνή του. Ο ίδιο άνθρωπο, τότε που μα έρχεται τι διαφάνειε, έλεγε όχι ότι θα κάνουμε 270.000 εμβόλια το μήνα, αλλά 2 εκατομμύρια. Πόσα είναι αυτά, θα είναι 1018 εμβολιαστικά κέντρα. Και αυτά τα 1018 εμβολιαστικά κέντρα θα μπορούσαν να εμβολιάσουν 2 εκατομμύρια. 117.440 συμπολίτε μα το μήνα. Αυτά έλεγε τότε που γελούσαμε όλοι με τι διαφάνειε και λέγαμε δεν μπορεί να συμβεί όλο αυτό. Τα έλεγε στον αέρα, τα έλεγε βεβαίω ότι ήταν μια πολύ δύσκολη στιγμή στου δείκτε τη πανδημία, νεκροί, κλίνε πάνω στη Θεσσαλονίκη και έπρεπε να ξεφύγουν από όλο αυτό με το φτηνό, φτηνότατο, φτηνιάρικο εντελώ απλό-απλοϊκό τρόπο. με τα σχέδια και τις διαφάνειες για τους εμβολιασμούς, σύμφωνα με εκείνα τα σχέδια πρέπει να είχαμε τελειώσει τώρα οι Έλληνες δύο μήνες εμβολιασμών, θα είχαμε 5% εκατομμύρια εμβολιαστέντες οπότε δεν ισχύει τίποτα από όλα αυτά έξι εκατομμύρια γιατί ήταν δύο, δεν ισχύει τίποτα από όλα αυτά και πανηγυρίζουμε τώρα για τις 270.000 εμβόλια που γίναν το Γενάρη φαντάζουμε επειδή γίνονται και κάποιες έρευνες, πρώτο βγάζαν τον Κικίλια τότε, σε δημοτικότητα, πρώτο θα τον βγάλουν και τώρα. Δεν αλλάζει τίποτα. Ο κόσμος εκτιμάει τον Κικίλια, είτε ανακοινώνει 2.700.000 εμβόλια, είτε ανακοινώνει 270.000 εμβόλια. Τον θεωρούν καλό υπουργό που πασχίζει για το καλό του Έλληνα λαού που έλεγε και ο Γιώργος Παπανδρέου Άδωνης τώρα για την κυβέρνηση και την κοινωνία. Αγαπητέ κύριε Παθμητρίου, θα σκάνω μία αποκάλυψη τώρα στον αέρα μια κυβερνής που τα έχει βάλει με όλη την κοινωνία, που έχει καταστρέψει την οικονομία που αδιαφορεί για τις επιχειρήσεις και που δεν ενδιαφέρει κανέναν συμπολίτη μας και ταυτόχρονα Μητσοτάκης ήταν σταθερά 20 μονάδες μπροστά τα θα ήτανε υπαραυτοκράτορας. Θέλω να πάω να πάρω ένα ζευγάρι, παπούτσια. Τι κάνω σήμερα. Πολύ ώρα. Ελάτε αύριο στις 10 η ώρα. <Τοί> η κυβέρνηση <Τοί> <Τοί> πατάει πάνω στην σπονδυλική στήλη της Ελλάδος. Πολύ ώρα. ώρα. Ελάτε αύριο στις 10 η ώρα. <Τοί <Τοί> <Τοί> <Τοί> <Τοί> Ε, τελικά παπούτσια που λάει ο Άδωνης, Γιατί θα εξυπηρετήσει και τον Αυτιά Αύριο όμως στις 10 Εδώ είναι Ελληνοφρένια Σήμερα και κάθε μέρα στη Μία Από τα παραπολιτικά 90,1 2 11, 10 80 8, 80 Το τηλέφωνο επικοινωνίας Πάρτε, σας περιμένει πολύ μεγάλη χαρά Να σας κλείσει ραντεβού και για παπούτσια Όχι μόνο στον Αυτιά και τον Άδωνη Ε, το mail του σταθμού είναι reddipapakiparapolitica.gr Το παρακολουθούμε εμείς αυτή την ώρα. Η Χριστίνα Αγγελάκη ρυθμίζει τον ήχο. Μας ακούτε, μας ακούτε. Στην Αλεξανδρούπολη, να τα πούμε και μια φορά, από το Σφαιρικό 99,3, στη Θεσσαλονίκη από το North 98,0, στα Γιάννενα από την ηχό 102,7, στα Τρίκαλα από το Ράδιο Ζηγό 100. στην την αστυνομία, στο Αγρίνιο αέρας FM 99,5, στην Κέρκυρα Live News, News 102,9, στην Max FM 93,4, στην Κόρνηθο Ινφορέντιο 95,8, στην ΚΟΜ, έκφραση 97, κουλτουριάριδες στην ΚΟΜ, στο Λασίθι, στην Ιερά Πέτρα μάλλον, από το Λασίθι ΙΧΟΜ FM 99,8 και στο Ηράκλειο από τα Παραπολιτικά Κρήτη 95. 2,8 αυτή είναι η περιφερειακή σταθμή που μας μεταδίδουν ε, σε όλες αυτές τις πόλεις και σε όλους τους ακροατές που μας ακούν από εκεί να είναι καλά, καλό μήνα. Υγεία ό,τι καλύτερο, δύναμη κυρίω και έφτια όσο μπορούν αυτά να υπάρχουν. Στο ellenofrenian.net.gr <συστηνή> και μας ακούτε τώρα live μετά ηχογραφημένου. Στο youtube μας βρίσκεται, στο official, από κάτω έχει και διάλογο, μπορείτε να κάνετε και εγγραφή. Και στο facebook μας βρίσκεται και στα podcast μας βρίσκεται όπου θέλετε πολλές πηγές Επικοινωνία. Πρώτο μέρο του λαού μα πάει στι πρώτε δευτερμίσει. Ναι, το κύριο πωλή μπαρπαλιά, θα ήθελα παρακαλώ. Ε, ο ίδιο. Ναι, γεια σα. Είμαι ο υπασπιστή του Υπουργού Προστασία του Πολίτη. Το Σούρω αμέσω λεπτό. Γιατί μου σκόθηκε τριχάκε. Κάτσε λίγο να ρεμήσω. Τι έγινε. Ναι.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 Ελληνφέ. Ήδη. Γεια σου αποστόλη. Ποιο είναι. Είμαι ο Γιάννη από Θεσσαλονίκη σε παίρνω. Τά Τι θέλει. Λοιπόν, θέλω να, να κάνω μια ερώτηση προ τον παλούρδο βασικά. Ε, Εγώ είμαι παλούδε. Τέλεια παλούρδο. Παλούδε μου, θέλω να σε ρωτήσω το εξή. Ε, παίρνω. Καστινό ο... μα, Ματ Δηλαδή όχι πώ λέμε σε έγραφε γιαλιστερό. Ναι, ναι. Αστινό μα μάθαν. Ωραία ωραία, λοιπόν, θέλω να σε ρωτήσω παλούτι μου το εξή. Θε με το, το σειλαλλήριο. Πώ και δεν είδαμε πρώτη φορά τα έκτροπα που έχουμε συνηθίσει με μολότο, με ξύλο, να σπάνε βιτρινέ και ίδιο η ουσία, μήπως μπορείς να μου πεις ε, μας είχαν πάει στα πανεπιστήμια γι' αυτό δεν ρίξαμε μολότοφ <laughs> εντάξει και μου ήλθε στην αφορία εντάξει όλα καλά, πάντα καλά πάντα τέτοια, καλό ξύλο εύχομαι ευχαριστούμε πολύ πάλι, να είστε yeah. καλά Μπαλουρδο? Ναι, εγώ είμαι Μπαλίρδο. Έλα, ρε φίλε, παιδιά μου, πήγε στην πορεία της προαλές, κατέβηκε 100. Βεβαίω, κατέβηκα, εννοείται, εκεί ήμουνα. Δεν κατέβηκα, ήμουνα εκεί, καραούλη. Δεν ήμουν σε αυτού τους αναχωάπους του αριστερούς, πήγε στην πορεία Ναι, κοντά τους. πήγα κοντά του. Πήγα κοντά, ευτυχώ έχω τον κλόπ και είναι μια απόσταση 80 εκατοστά. Ωχ, ανησυχώ, ανησυχώ πάρα πολύ. Δεν, δεν λες... κολλάω, εγώ δεν κολλάω. Το... Έχουμε ανοσία εμείς πέ... από την γρήπη των χείρων τότε. Εμένα μου πέσαν στα χέρια μου κάποιε παρτίδε από το προκτικό τεστ. Θέλεις να σου τα στείλω να κάνει εσύ και οι συναδελφοί σου μερικά. Μπορώ και μόνο. Και βασικά να βοηθάτε Είναι αυτό το μο... περνό και <σφισ> μόνοι <σφισ> μου, καλά τα καταφέρνω μια <σφισ> χαρά. Είναι για το τεστ το προκτικό. Ναι, και μόνοι. Προκτικό! Ναι, ναι, ναι. ναι Εδώ κοιμάσαι. Ωραία, ωραία. Θα σε βοηθάει. Πάντα. Yeah. Πάντα. Πολύ καλά. Έλα, Αποστολή. Έλα. Δεν μου λες, Γιατί ήρθε το κεκύρια και κλαψουρεί σε εμά για την συνέπεια των εταιρείων. Συγκλωστική. Εντάξει, ας πάει να δάμπτει τις εταιρείες. Όσο για την Δώρα Μαρκοδιάννη. Είμαστε πάρα πολύ, μα πάρα πολύ ενοχλημένοι με τη συμπεριφορά αυτών των μεγάλων φαρμακευτικών εταιριών. Με αυτή τη δήλωση καταπέλτη που έκανε τέλο πάντων ότι ενοχλήθηκε, νομίζω ότι οι εταιρείε πρέπει να συνοχωρηθήκανε πολύ. <συλίδι> οι άνθρωποι νομίζουν ότι τρώμε κουτόχορτο ακόμα, προφανώ. <συλίδι> Γεια σου, αποστόλη μου γλυκέ. Mm, δεν το ξέρει αυτό, τέλο πάντων. Γεια σου. Ε, είμαι η Ανούλα από Νεάπολη και για όλα αυτά που ακούγονται θα πω μια μαλακία. Πε τη μαλακία, ξέρει πώ οι λένε μαλακίε. Λοιπόν, τη λέω γρήγορα. Μπορεί να είναι ίσω σωσφέντε... Η Τη μαλακία έτσι λέγεται, γρήγορα. Τη λε γρήγορα για να περάσει. Μπορεί να είναι ίσω φαίνεται, δε βαριέ, όμω μπα για όλα όσα γίνονται. Την είπε. Ωραία, φυλάκια, φυλάκια την είπα. Πολύ μαλακία. Τη αγαπώ πολύ. Έλαγια. Αποστολή, ναι. ήθελα να πω στη Βόζεμπερκ και στο κάθε μαλάκα, έρχομαι, στο κάθε μαλάκα που μιλάει για, το... για τις πορείες. Κατά... Που έρχεσαι. Το πρόβλημα είναι... Σε ποιον μιλάς, κάνεις και το σεξ ταυτόχρονα. Όχι ρε, κάτι μιλάω στη γυναίκα μου, ρε, τώρα. Α, και λες, α, το κάνετε και λες έρχομαι, I'm coming. Άκομαι <laughs> <laughs> τώρα, προσεκτικά που σου λέω. Εγώ προσεκτικά θα σε ακούσω <laughs> αυτό, εσύ προσεκτικά συμμετέχει σε αυτό που κάνεις εκεί. Θα σκάλω μία αποκάλυψη τώρα στον έρα και θέλω να με λάβετε πολύ σοβαρά υπόψη. <Τι> Εγώ ο Άντρος έχω το μικρά την παίρνω. Μπράβο παιδί μου, μπράβο. Έχουμε αποκαλύψει. ξεκινάει ο μήνας, πολύ αποκαλυπτικά. Πριν πάμε σε κάποια αποκαλυπτικά που έχουμε, να ακούσουμε τις ειδήσει από την ελληνική αστυνομία. Τήτλη σε ένα λεπτό, στο μικρόφωνο ο Παλούρδο, δημοσιογράφο Εμβόλια από την Αφρική εξασφάλισε η Ευρωπαϊκή Ένωση για του πολίτε τη Ευρώπη. Σύμφωνα με δηλώσει τη Ούρσουλα Φόντερ Λάινεν, η Ευρώπη, βλέποντα τον μπάχαλο που δημιουργήθηκε με τι μεγάλε εταιρείε, αποφάσισε να στραφεί σε βιοτεχνίε φαρμάκου από χώρε τη Αφρική. Τι να κάναμε, αφού οι μεγάλοι το παίζουν. Είπαμε να δοκιμάσουμε και την Αφρική, δήλωσε η κυρία Φόντερ Λάινεν. σε ερώτηση για το πότε θα έρθουν τα αφρικανικά εμβόλια, Πού να ξέρω. Κι εγώ υπάλληλος είναι. Κομμουνιστική συνιστόσα φτιάχνουν στελέχη τη Νέα Δημοκρατία που δηλώνουν απογοητευμένα από την Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω του μπάχαλου που έχει δημιουργηθεί γύρω από το θέμα των εμβολίων. Επικεφαλή τη κομμουνιστική συνιστόσα τέθηκε η Ντόρα Μπακογιάννη, η οποία καλεί σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας και κατάληψη των γραφείων τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην Αθήνα. Η Ευρώπη των μονοπωλίων βάζει τα κέρδη πάνω από τι ζωέ μα, δήλωσε η κυρία Μπακογιάννη πριν ρίξει μια μολότοφ σαγραφία της Επιτροπής. Εξελίξει στην υπόθεση του Lockdown. Η κυβέρνηση μετά το σύστημα ακορντεόν στην αγορά προτίθεται να εφαρμόσει το σύστημα DEFI. Σύμφωνα με αυτό, τα μαγαζιά ένδυσης και υπόδηση θα ανοιγοκλίνουν κάθε μία ώρα σαν κάποιο να βαράει ρυθμικά το DEFI. Για τα υπόλοιπα καταστήματα θα εφαρμοστεί το σύστημα βιολί. Σύμφωνα με αυτό, ο ιδιοκτήτης του καταστήματο που είναι κλειστό θα παίρνει ένα βιολί στο χέρι του και θα γυρίζει στου δρόμου τη Αθήνα, Το. Στο τέλος κάθε κομματιού θα βγάζει δίσκο και ό,τι μαζέψει θα είναι η αμοιβή του, αφού αφαιρεθεί ο φόρος προς το κράτος. Τη μέρα σήμερα του Φλεβάρι, με την πανδημία να σαρώνει όλη τη χώρα, την αγορά μισάνοιχτη, την αβεβαιότητα να κυριαρχεί. Μοναδική φωτεινή σανίδα σωτηρία για όλου του Έλληνε, η παρουσία του μεγάλου τιμονιέρη Κυριάκου Μιτσοτάκη του Δεύτερου. Με τη στιβαρή του ηγεσία, την αταλάντευτη καθοδήγησή του, ο λαό των Ελλήνων μεγαλουργεί και θριαμβεύει. Με τι ευφυεί κινήσει του, κατάφερε να σώσει του Έλληνε και να αναγνωριστεί παγκοσμίω και της της σύγχρονης εποχής. Συγκινούμε. Το έτοιμα πια είναι διάχυτο παντού. Μόνιμος Πρωθυπουργό, ο Κυριάκος Μητσοτάκη. Χωρίς δαπανηρές εκλογές και περιτά διλήμματα. Κυριάκο, είσαι ένας. Δεν χρειάζεται άλλος κανένας. <χω> <χω> Τέλος πάντων. <χω> καιρός. Έρχεσαι αυτή η κολοβροχή, η σπαστικιά που είναι σαν να σε μέσα σε θερμοκήπιο. Ευρωπαϊκό καιρό. δεν λέω, αλλά... <χω> Κύριοι Κυριάκο, είσαι ένας, δεν χρειάζεται άλλο κανένα. παντοτινός και μοναδικό πρωθυπουργό χωρί εκλογέ. Αυτά τα λέει ο Μπαλούρδο. Λογικό, είναι δημοσιογράφος ΜΑΤ, αστυνομικό και είναι το δελτίο τη ελληνική αστυνομία. Ένα εκ των παρουσιαστών διαπρεπών τη ελληνική τηλεόραση είναι ο ο οποίο εδώ και 20 μέρε έχει αναρτήσει στο λογαριασμό του ότι θέλει να κατέβει στις εκλογέ και μάλιστα έχει φτιάξει ένα γραφείο. Κανονικό γραφείο, πολιτικό το ονομάζει. Έχει από πίσω τη σημαία τη Ευρώπη, τη σημαία τη Ελλάδα, δεξιά η μία, αριστερά η άλλη, και ένα ξύλινο γραφείο. Αυτά και μόνο είναι υπέρα αρκετά για να γίνει κάποιο ηγέτη σε αυτόν τον τόπο. Δηλαδή παίρνει ένα γραφείο ξύλινο, στο χρώμα Καριδιάμα, όνει 30 φιλιά, ε, και ε, όχι ανοιχτό χρώμα, σκούρα χρώματα, και βάζει δύο σημαίε από πίσω. Ε, σε αντιμετωπίζουν όλοι διαφορετικά. Και μάλιστα είχε γράψει στην ανάρτησή του το υποψήφιο πολιτικό γραφείο. Το γραφείο το ίδιο θα ήταν υποψήφιο. Είμασταν, είχαμε την περιέργεια με πιο κόμμα θα κατέβει σίγουρα θα βγει, θα μπει στην επόμενη βουλή και δεν πρέπει να το σταματήσουμε αυτό και στην εκπομπή του προχθέ καταλάβαμε με πιο κόμμα θα κατέβει Να δούμε λοιπόν τον Έλληνα πρωθυπουργό τι έκανε ποιος είναι, τι κάνει και τι θα κάνει για τη χώρα μας γιατί αυτός ο άνθρωπος ανέλαβε του έτυχε η πιο δύσκολη περίοδος Παγκοσμίω βεβαίω, και με το θέμα της πανδημίας αλλά Με στην πανδημία, ο Έλληνα Πρωθυπουργό είναι παρόν. Και παρούσα και η ελληνική κυβέρνηση. Ε, στην εκπομπή έκαναν θέμα τη ζωή του Κυριάκου Μητσοτάκη. Έτσι. Δεν υπάρχει κάποιο θέμα, τον ξέρουμε τον Κυριάκου Μητσοτάκη, τον έχουμε βγάλει πρωθυπουργό, τον εμπιστευόμαστε όσο τίποτε άλλο. Είναι παρόν, όπω είπε ο ίδιο. Πάνε όλα τέλεια, προνοητικοί, αποτελεσματικοί. Αλλά έπρεπε να γίνει ένα θέμα για την ζωή του Κυριάκου Μητσοτάκη. και έπρεπε να γίνει και ο πρόλογος ακούσαμε τα καλά λόγια για τον Πρωθυπουργό θα τα ακούσουμε και στη συνέχεια αλλά υπήρχαν καλά λόγια και για τον Υπουργό Οικονομικών Θα περάσουμε σε δύο ακόμα σημαντικές πρωτοβουλίες του Έλληνα Τσάρου της οικονομίας τους καλύτερους που έχουν περάσει από τη χώρα μας α, του κ. Χρήστος Ταϊκούρα και τα άμεσα μέτρα τα οποία εξανήγγειλε τα οποία εξανήγγειλε για να τα παρακολουθήσουν οι τηλεθεαίτες και να ξέρουν ότι είναι δίπλα α, η κυβέρνηση με νέα μέτρα τώρα. Κυρίες και κύριοι πάμε να παρακολουθήσουμε νανά, να, κύριε Χαλκιώτη, που θα έρθουμε σε εσά τα νέα μέτρα στήριξη που εξανήγγειλε. Ο εξαιρετικός, ένας από τους καλύτερους, ένας από τους πιο ευγενικού νανά, να, να υπουργού οικονομικών, ο κύριος Σταϊκούρας. Ε, αφού τα εξανήγγειλε, είναι του δημοσιογράφου. να ακούσουμε τι ακριβώς εξανήγγειλε ο υπουργός, ο καλύτερος υπουργός όπως λέει ο Φουρθιώτης και δείξανε και βίντεο, προβάλλανε και βίντεο απόσπασμα θα ακούσουμε, αξίζει να ακούσουμε πως στο βίντεο περιγράφουνε όχι οι εξαναγγελίες τη ζωή του Κυριάκου Μητσοτάκη Μεγαλωμένος μέσα σε μια βαθιά πολιτικοποιημένη οικογένεια που φέρει την πολιτικο-οικονομικο-κοινωνική σφραγίδα του Ελευθέριου Βενιζέλου, ο Πρωθυπουργός της χώρας, Κυριάκος Μητσοτάκης, ασχολήθηκε από μικρός με τα κοινά. Δίπλα στον πατέρα του, Κωνσταντίνο Μιτσοτάκη, έμαθε να σταχυολογεί τι πολιτικέ του σκέψει και τον πολιτικό του λόγο, ενώ η μητέρα του, Μαρίκα Μιτσοτάκη, του εμφύσισε τι αξίε για την κοινωνία και την προσφορά. Αξίε που όχι μόνο ασπάζεται, αλλά και σέβεται για τον συνάνθρωπο και την κοινωνία. Στι 10 Ιανουαρίου του 2016, εξελέγει πρόεδρο τη Νέα Δημοκρατία και αρχηγό τη αξιωματική αντιπολίτευση, ενώ στι 7 Ιουλίου του 2019, εξελέγει προθυπουργό της Ελλάδας. Ανήσυχο πνεύμα θέλησε να μοιραστεί με τον απλό κόσμο την εμπειρία που αποκόμισε το διάστημα των προηγούμενων χρόνων στο πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό γίγνασθε και για το λόγο αυτό προχώρησε και στη συγγραφή και την έκδοση του βιβλίου ή συμπληγάδες τη εξωτερική πολιτική. Η συμμετοχή του στα κοινά και στη διαμόρφωση του πολιτικού τοπίου στη χώρα μας, από την άλλη, δεν τον εμπόδισε να στέκεται έως και σήμερα δίπλα στα τρία του παιδιά. Τη Σοφία, τον Κωνσταντίνο και τη Δάφνη, για τα οποία εκτός από πατέρας φέρει και το τίτλο του μέντορα. Εκτός από πατέρας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης φέρει και άλλο τίτλο, γιατί και ο πατέρας είναι τίτλος του μέντορα, των παιδιών του. Ε, σε αυτές τι εκπομπές, στην ελληνική τηλεόραση γενικώ από το μεσημέρι και κάτω, στα δελτία αλλάζει λίγο, από το απόγευμα και κάτω, είναι ίδια όλα τα σπικά. Αλλάζουν τα ονόματα, είτε κάναν για την Πάμε Λ Άντερσον. είτε κάναν για τον Κυριάκο Μητσοτάκη Τα ίδια ακριβώς θα λέγανε, αλλάζουν όμως τα ονόματα και τα παιδιά κάποιες ελάχιστες αλλαγές Η μουσική είναι ίδια, το στυλ είναι ίδιο τις εκφώνησης και όλη η αντίληψη είναι ακριβώς ίδια Πετάνε και τρεις λέξεις, εμφύσισε η μητέρα την αγάπη για την κοινωνία, είναι μέντορα. Οπότε ανεβαίνει level το βίντεο ένα τελευταίο απόστασμα για να μάθετε πώ παίζετε την παλίτσα γενικότερα σε αυτά τα θέματα και αν θέλετε να γίνετε βουλευτές τι πρέπει να κάνετε πέρα από το γραφείο, το ξύλινο και τις δύο σημαίες ε, να λέτε και από τις εκπομπές σας ή να πάρετε εκπομπές, να φτιάξετε εκπομπές να λιβανίζετε με αυτόν τον τρόπο τον Μητσοτάκη Αυτή είναι η πραγματικότητα και πραγματικά είμαστε περήφανοι και πρέπει να είμαστε περήφανοι σαν Έλληνες ε, για τον πρωθυ Για Κάναμε και είναι. το βίντεο αυτό για να δει ο κόσμος, γιατί αν ήταν πρωθυπουργός ο Τσίπρας που εκβιάζει του δημοσιογράφου με αγωγές, η χώρα αυτή τη στιγμή, mm. αν η Θάνατη είναι σήμερα χι, θα ήταν ψι, ομέγα μη σα πω, στα κάγκελα, ο κόσμος θα πεινούσε και θα είχαμε ένα μπάχαλο σύστημα. Πραγματικά mm. αυτός ο άνθρωπο είναι άξιος ο Πρωθυπουργό. Και είδατε ότι ασκούμε κριτική στην κυβέρνηση. Μα δεν το είδαμε, το ακούσαμε. Τεκμηριώθηκε, αν κάτι βγαίνει από όλα αυτά, ότι ασκείται κριτική στην κυβέρνηση. Αυτό με ΑΙΟΤΑ και με Ε. Ότι ασκείται κριτική στην συγκεκριμένη κυβέρνηση, ο άξιο πρωθυπουργό, ο καλύτερο εξαιρετικό υπουργό οικονομικών, αυτό που εμφύσισε είναι και μέντορα των παιδιών του και άλλα τέτοια πάρα πολύ ωραία. Δεκαπέντε λεπτά ήταν όλα αυτά, τα μαζέψαμε εδώ σε κανένα τετράλεπτο. Ε, αν και θα έχει αξία όλο το 15 λεπτό, τα συνυπογράφουμε όλα αυτά. Ό,τι ακούστηκε για τον Πρωθυπουργό μας βρίσκει σύμφωνος, φαντάζομαι και το λαό που ακολουθεί. Έλα ρε, πού είσαι ρε. Εδώ. Εκεί είσαι. <Σιζε> Έλα να σου πω, καλά ζούμε μαγικές μαγικέ στιγμέ, ρε φίλε. Τι ζει? Ακού, άκου, άκου Οι παπάδε έχουν πάρει τα πάνω του. Τα νούμερα σαν τον Βελόπουλο ήθελαν να και σαν τον Άδονη. Παρ Μα γιατί, γιατί προσβάλλετε τα νούμερα, Τόσε χιλιάδε μαλακές Έλληνε που συμφίζουν αυτά τα νούμερα, ρε φίλε. Δηλαδή, ε, αυτό ε, δεν μπορώ να το χωρέσω στο μυαλό που δεν, δεν ξέρω, δεν ξέρω. Α, εντωμεταξύ να σου πω και μια ιστορία που μπούτηκε με τον πλεύρη τον Ιώτ που, είδε, που έχει κάνει ειδικέ δυνάμει. Εγώ πήγα και προέβαρα και ήμουν ειδικέ δυνάμει, Άκου, είναι, είναι, είμαι παρκαρισμένο σε ένα σταθμό κάπου και αυτό έρχεται από πίσω μου με ένα και κορνάρει έντονα. Κορνάρει έντονα. Εγώ δεν έχω καταλάβει τώρα τι γίνεται αν σε μένα. Κάποια στιγμή συνειδητοποιώ σε μένα. Βγαίνω έξω λέω τι έγινε, τι θες? Λέει, από εκεί για να μπω να ξεφορτώσουμε. Για να μαζί και, και ο Του λέω Εν το μεταξύ, πρόσχει από στόλι, είχε δει μου ένα κυριλάτρος και δεν, δεν πήγαινε το μυαλό του ότι θα πάμε στην αλήθεια. Του λέω, άκου να σου πω, το, το πάμε στο κυριλάτου λέω, αλλά μπορεί να βγω και να σε κάνω και μαύρο στο ξύλο. Και μόλις του πάει έτσι το γίνει στο καλαματιανό. Αποστολή γεια, γεια σου. Εγώ σε παρακολουθώ συνέχεια από το Ελληνοφρένια.net, ποτέ από το ραδιοφωνικό σταθμό. Σήμερα λοιπόν ήμουνα μέσα στο αυτοκίνητο και αναγκαστικά έβαλα το σταθμό και έπιασα τον ακατονόμαστο και είχε συνέντευξη... Με το τζίμερο, με... τάμαθα. Με τζίμερο. Α, με ε, το... ε, πολύ ωραία αυτό. Ε, αυτό ε, που... που δίνεται παθητικό ε, ακόμα βήμα στο τζίμερο πολύ με συναρπάζει στη χώρα. Ε, ε, Ε, τα είδα ό, Ο Τζίμερος πω την καλύτερη θα έπρεπε να είναι παίκτη από reality, από να το ξέρουμε. Έχει και ναι. κάποιοι τον παίρνουν και στο σοβαρά, ότι έχει και πολιτικές απόψει. Έλα μου, ναι στον τόπο σου. <laughs> δηλαδή, τι άλλο θα ακούσω.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 Και αυτό που έχουμε να μην ένα lockdown, αν απλά μια κοινωνία ανοιχτή, να απαγόρευσει η κυκλοφορία νύχτα και απαγόρευση του να συναστρίζεσαι για οποιοδήποτε πολιτικό λόγο. Αυτό είναι το θέμα. Και Καλή Α, Ακού το προηγούμενο, ε. Τι έγινε. Ακού το προηγούμενο και σε επηρεασμένο, καμάρι μου. Δεν πειράζει. Όχι, λε παιδιά μου, όχι, λε μου. Δεν ακούω το προηγούμενο. Απλά πήρα να σα πω μια καλησπέρα και ε, εύχομαι να μην ξεχάσετε ποτέ τον Γιώργιο Παπαδόπουλο. Ποτέ να μην το ξεχάσετε. Ειδικά εσύ, εσύ. Να μην το ξεχάσουμε από ποια άποψη. τον έχουμε χεσμένο. Ξεκινάμε από αυτό. Δεν πειράζει. Ήταν ο καλύτερο άνθρωπο και σα έχει αφήσει στάμπα και θα τη θυμόσαστε για πολλά χρόνια. Εμά, ο Παπαδόπουλο. Θα... Στά... Στάμπα. στάμπα έχει αφήσει σε κάτι ρομαντικού. <σταλείο> τη χούντα σαν και σένα και σαν <σταλείο> τα βορύδι και τα δονοειδή κτλ. Ολόκληρη Γιάρο σαν Εμά ασύ Στάμπα ασύντα. καμία. Γιάρο, Γιάρο, εκεί είσαστε όλοι για τη Γιάρο. Αχ, θε να περάσουμε βραδιά στη Γιάρο, να δει <σταλείο> πω γαμάνει εξόριστη. Τι λε βρετραχάνο πλάγιά, τι λε βρετραχάνο πλάγιά που έπρεπε να είσαι. Έλα, τι το φοβάσαι, γιατί. Δοκίμασέ το, το <σταλείο> απορρίπτει. <σταλείο> <σταλείο> Εγώ θα φοβάμαι τίποτα. Έτσι, αφού το φοβάσαι, έλα να δει πω εξόριστη.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 Όσο έχουμε κάνει μέχρι τώρα σε κάθε σήμερα συναγερμού ανταποκρινόμαστε με άμεσα λαμβάνοντας τα ανακλαστικά, τα παραίτα μέτρα με αποκλειστικά υγειονομικά κριτήρια. Και γι' αυτό και σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη θα μου επιτρέψετε να πω ότι έχουμε φανεί πιο προνοητική και άρα και πιο αποτελεσματική. <Και> όλοι το λέμε αυτό. Το λέει και ο χαρδαλιά, βέβαια. Αλλά όλοι το λέμε. Αν κάτι έχει αποδεικτεί. Είναι ότι είμαστε πιο προνοητικοί και άρα. και πιο αποτελεσματική. Το ρουκ ζουκ το παιχνίδι το ξέρετε όλοι. Χρόνια κάνει καριέρα και στη τηλεόραση το ίδιο το παιχνίδι. Η Ζέτα Μακρυπούλια το παρουσιάζει. Είναι μια λέξη και η παρέα από κάτω προσπαθεί να βρει τη λέξη. Η λέξη λοιπόν που τέθηκε είναι η λέξη σκηνή. Το σκηνή είναι η λέξη μας και ο χρόνος σου αρχίζει από ρουκ ζουκ. Ε, πόπο... Ε, όταν ε, είσαι σε σεξουαλική επαφή, μπορεί να. Φανάξεις. Όχι, να στο κρεβάτι πίσω. Να πιαστεί. Ε, ναι, με με τι. Τα χεράκια. Παρακαλώ. Τα χεράκια. Και Κι όμω μου κόψατε τώρα μια περιγραφή που ήθελα πολύ να δω. Ναι, που ναι. θα πάει. <χει> <με> <χει> για πε μου, για πε μου, Ιωάννα <χει> μου. Τι θα έλεγε. Με τι, μετά τη χειροπέδα με τι, τι άλλα σου βοηθάει να το κάνεις αυτό; Όχι Λύθια, σκηνή. Σκηνή στο κρεβάτι. Δεν σε κόβει. Δεν σε κόβευσαι από τόσο καθαρά. Να είναι 20 χρονών αυτή η παρέα, 25 το πολύ. Και το πρώτο που του ήρθε στο μυαλό είναι το σκηνή, τον πέραδεψε με το μαστίγιο, με τη χειροπέδα. Ωραία, μια χαρά. Καλά, μέρα πολύ μπροστά. Η νέα γενιά σήμερα είναι πάντα μπροστά γιατί το μέλλον θα έρθει από την νεολαία μπροστά είναι και η παλιά γενιά. Ο κύριος Γεραπετρίτης, τον ξέρουμε όλοι, πανεπιστημιακός, Σοβαρό, είναι ένας εκ των αρίστων, στενός συνεργάτης του, πώς τον έλεγε, άξιου, εξαιρετικού έλεγε πριν ο φουρτιώτης του Κυριάκου Μητσοτάκη. Θα τον φανταστούμε τώρα σε έναν άλλο ρόλο. Ο Υπουργός Κάλα. Επικρατείας, ο κύριο Γιώργος Γεραπετρίτης ναι. ξέρει πολύ καλή ναι, μουσική ναι. και βάζει και ωραία τραγούδια Δεν σε παρακαλώ πέδι, Αν θα το καλέσει <σκοίλω> μία φορά στο ράδιο <σκοίλω> θα σου βάλει τα γυαλιά Κυρία Βουλγαρη είστε δύσπιστοι και θα τιμωρηθείτε γι' αυτό <σκοίλω> <σκοίλω> <σκοίλω> Αλήθεια μου δηλαδή τα όσα λένε Η αλήθεια είναι ότι έχουμε μία μεγάλη αγάπη για τη μουσική <σκοίλω> Άγερα, τα πέρασου, καλά. Ποιοτική μουσική όλων των τάσεων <σκοίλω> Εμείς όπως γνωρίζετε διακοπές δεν κάνουμε, κάνουμε, κάνουμε. Όχι μόνο ρετρό. Λοιπόν, ανεφόρον, μου, για σένα, Κανένα λοιπόν, από Κυριακό δεν κάναμε διακοπές, <Και, πες, πες. και πιο σκληρή και πιο δύσκολη μουσική. Μέχρι τελευταίας και ρέας. Ρέας, Παραμένω στη διάθεσή σας, αν χρειαστεί πέρα από τα πολιτικά ή τα θεσμικά, μία φορά να συζητήσουμε μαζί και για μουσική Αυτή... και, να δι... και, να και, τις... και να δοκιμάσετε και τις δεξιότητες. Μαγκαβατρού, καταπληκτικό. DJ's. Ο Γεραπετρίτης λοιπόν Ακούσαμε και κάποιες μουσικές του επιλογές Έτσι τον είδαμε στο Μέγκα Έτσι τον φανταστήκαμε και εμείς Περνάμε καλά εμείς εδώ Χορεύουμε με, τα... με τις επιλογές του Γεραπετρίτη Άριστες όλες, σαν τον ίδιο Όμως υπάρχουν και κάποιοι που κλαίνε Δεν έχουν επιχειρηματίες μια κυβέρνηση που λέει Σας κλείσαμε και κόψτε το λαιμό σας Δεν είμαστε αυτοί οι κυβέρνησοι κύριε Σιωμόπουλε Πονάμε με τους ανθρώπους αυτού που τους κλίσαμε, να το θέλουμε. Φωνάμαι, εγώ, εγώ, εγώ κλαίω όταν κλείνω ένα κατάστημα. Λε να πεθάνω, να πεθάνω! Εγώ θέλω να ανοίγω τα κατάστημα, δεν να τα κλείνω. Μα το σύγκορδούλα μου! Σας διαβεβαιώ ότι η αγωνία μου από τη μέρα που ξυπνάω, από την ώρα που ξυπνάμε, την κοιμάμαι, είναι πώς θα σκεφτώ κάτι καινούριο για να μην κλείσει ούτε μία επιχείρηση στην Ελλάδα. <Το> δεν θέλω να δω ένα ενεργαζόμενο να μένει χωρίς δουλειά. <Το> Πονάμαι, εγώ, εγώ, εγώ κλάβο, Ο αγωγό; Εγώ σε κατάστημα. δύο περιπτώσεις. Όταν κλείνει ένα κατάστημα και όταν έκλεισε η Κωνσταντινούπολη Οι γεννήτσαροι απέσφασαν τον έλεγχο του εξωτερικού τείχου και συνέχεια ανανιχθήκανε με σκάλε στο εσωτερικό τείχο. Στο μεταξύ, μια ομάδα από περίπου 50 εισέδει από μια μικρή πύλη του τείχου που ονομάζονταν Κερκόπορτα. Ο Αυτοκράτορα έκανε ό,τι μπορούσε για να του ανασυγκροτήσει. Στο τέλο, η μάχη εξελίχθηκε σε αγώνα σώμα με σώμα. Ήταν αγριότερη στην πύλη του Αγίου Ρωμανού, όπου είχε υποστεί ρήγμα το εσωτερικό τείχο και πιθανώ εκεί για τελευταία φορά ζωντανό ο Κωνσταντίνο Παλαιολόγο. Είχε πετάξει από πάνω τα αυτοκρατορικά εμβλήματα Σκοτώθηκε πολεμώντας σαν απλός Για να ανακόψει την πλημμυρίδα των απίστων Που ξεχύνεταν μέσα στη χριστιανική του πόλη Ο πιο εύγολοτος επιτάφιος γι' αυτόν Είναι εκείνος του ιστορικού κρυτόβουλου Ο αυτοκράτορας Κωνσταντίνος Πέθανε πολεμώντα Και τα λοιπά και τα λοιπά Για Δηλαδή, είτε πρόκειται για αυτοκράτορα είτε για σου βλατζίδικο, ο Άδωνη Κλέη. Να κρατήσουμε αυτό σαν σκέψη παρηγορία προ τον ίδιο και προ όλου μα, διότι λογικό είναι όταν ακούμε έναν υπουργό να κλαίει να επηρεαζόμαστε κι εμεί, άνθρωποι. Είμαστε, λυγίζουμε με το δράμα του ιδίου του ανθρώπου, του πολιτικού ανήρ, που λέγανε και παλιά, και όχι ανδρό. Εδώ φτάσαμε στο τέλο. Τρίτο μέρο του λαού μα πάει στο ακριβώ τη ώρα, στο μαγαζίνο. Τα υπόλοιπα εμεί θα τα πούμε αύριο. σα. Η Αποστολή. Αποστόλης. Έλα, Αποστόλη. Τι θες; Εσύ, του Έχει...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 Έβαλα 10 λεπτά πριν την εκπομπή. Όχι. Oh. Γιατί, γιατί, γιατί. Να σου πω κάτι: Άκουσα να δείξανε ανάμεικτα λίγο τα συναισθήματα. Γιατί. Είχε και τζήμερο ε... σήμερα, μια χαρά. Α, όχι, δεν το πέτυχε αυτό. Α, δεν είχα τζήμερο. Πολύ ωραίε απόψει, ρε παιδί μου. <laughs> δηλαδή, να καθαρίζει το μυαλό. <laughs> Αλλά να θε μετά και ένα τουμποφλό να ρίξει, Να θε να καταπιεί να... ένα ηλί έλεο, κάτι. Με τίποτα. Κάτι με να πώς... αλλάξει η γεύση από την αηδία με μεγαλύτερη ιδέα. Κάτι πώ του έχω πετύχει και ξερνάω παντού. Λοιπόν, τέλο πάντων. Έχει βάλει ακουαφόρτε στα αυτιά. Α, Χρειάζεται αυτιά. μετά από αυτό. Δεν τον έχω πετύχει, Ζουλέω. Δεν θε να ξανακούσει το... μετά τίποτα. Δεν ξέρω τον ήχο τη φωνή του καν. Χάνει, χάνει, χάνει. Ήταν ανάμεικτα τα συζήτηματα λοιπόν. Επειδή έπαιζε φορκούνται μπελ τόλτ. Δηλαδή δεν έχω πετύχει άνθρωπο που να ακούει μια μουσική τη προκοπή και να τόσο μαλάκας. Αυτό αναρωτήθηκε Να είδες, Αλλά... είδε, μικρό ακόμα όσο ζεις τα βλέπεις. Να τώρα είδες Αλλά... κάποιον, κάποιον που μπορεί να ακούσει ένα τραγούδι της Προκοπής ναι. και να είναι κάτι άλλο στο υπόλοιπο. Ελά, εγώ ήρθα Ακούω βέβαια να προσέχει αυτά που λέει ο Χένιο. Α, σώθηκε. Απλά, για, να... Απλά για, να... για το κομμάτι τη Δούκα και την καταγγελία για το Κιμούλη. Ε, αν υπάρχει κάποιο να λογοκρίνουμε ή να κατακρίνουμε τέλο πάντων και να κοιτάξουμε στον καθρέφτη, είναι ο εαυτό μα, φίλε. Γιατί οι καταγγελίε των εργαζομένων ότι τρώνε ξύλο από τα θετικά του, ότι είναι απλήρωτη επαναδεδεδε... και, χωρίς και χωρίς πάνε κάποιος, πω, χωρίς... μα... Και χωρί να είναι στάρ κάποιο, έτσι. Αυτά συμβαίνουν και σε άλλε δουλειέ. Μα κυρίω σε άλλε δουλειέ. Και υπάρχουν και δημοσίω πολλοί από αυτού. Που ασχολούνται είναι μονοί όμω ήδη άνθρωποι. Όλοι οι υπόλοιποι κοιτάζουν την άλλη μεριά. Εντάξει, φίλε, καλό είναι καταγγελίε δούκα, αλλά να κοιτάμε και όλε άλλε καταγγελίε που γίνονται όλο αυτό το διάστημα από όλου του ανθρώπου που είπε υποφέρουν. Και για πολλού λόγου, για εργασιακά δικαιώματα, όχι μόνο για συμπεριφορέ. Για απειλέ, χώρου εργασία, για πολλού λόγου. Έχει ένα ενδιαφέρον. Και έντο μεταξύ είναι τόσο μαζικό το φαινόμενο που οι συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων έχουν τέτοια βιώματα ήδη ήδη είτε για τον διπλανό του. Τι στο διάλογο διάλοκιμάστε φίλε, περιμένουν στο πούμε εδούκα. Αφού το λέουν όλοι οι άλλοι και αξίδε στο βλέπει. Κάμαυ να Δεν θα το δει, τέλο πάντων. Κοιτάξτε, δεν μπορεί να βγαίνουν κανένα μετά από έναν αιώνα και να λέει ξέρει σε μένα, αυτό και το ξέρω ότι. Γιατί δεν μπορεί, όποτε θέλει θα καταγείλει αυτό που θα καταγεί. Τι εννοιάζε, τη ζωή τραβάσει. Όχι, δεν είναι έτσι. Θεία έτσι μου. Είναι. Όχι, Είναι. να σου πω κάτι Όταν πέρα... νιώσει έτοιμο, όταν νιώσει ότι δεν απειλείτε. Εσύ τι ζώη τραβάσα. Το θέμα δεν είναι αυτό όμω. Το θέμα εκεί. είναι ότι αποσαντορίζουν από την ουσία. Γιατί Μα κυριαρχεί είναι. το Στάρ, στο Star system βέβαια και στα τσόκρα τηλεόραση, προφανώ να κυριαρχήσει, γιατί αυτή ε, είναι καλά. εντυπωσιακή και χάλετε η ουσία. Αυτό είναι το πρόβλημα. Για να μπουν μπροστά εγώ του καθενό.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 Εγώ να κόψω αυτά. Εσύ ξεκινεί πρώτο με τι μαλακίε. Αυτό ή αφού είσαι σοβαρό, παιδί, γιατί αρχίζει Εσύ δεν είσαι, λυπάμαι.